Έχετε δίκιο, ναι. Τώρα θυμήθηκα και εγώ ότι είναι το Αγίου Κολάω και είναι πολύ που πηγαίνουν πέρα. Αλλά επάσει περιπτώσει εσεί εάν του συναντήσετε, πέστε του ότι ήδη έχουν αρχίσει τα κυρίγματα. Πρώτα πρώτα να σας υπενθυμίσω αυτό που σας είχα πει και την προηγούμενη μάλλον πριν κλείσουμε την ομιλία μας ότι στην Παντάνασα ήδη γίνεται Σαρανταλίτουργο. Το καθιερωμένο αναστάσιμο Σαρανταλίτουργο το οποίο άρχισε από τη Δευτέρα του Θωμά και πρώτα ο Θεός θα τελειώσει την Κυριακή της Πεντηκοστής. Επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι την άλλη Κυριακή έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου, του καινούργιου βιβλίου που βγάλαμε, προς τιμήν του, του καθηγητού και διδασκάλου μας του Γεωργίου Οικονόμου, ο οποίος μας έχει προσφέρει μεταξύ των άλλων και την αίθουσα αυτή, μέσα στην οποία φιλοξενείστε και ακούτε το Λόγο του Θεού. Θα σας δώσω στο τέλος πρόσκληση να το έχετε υπόψη σας την άλλη Κυριακή, την Κυριακή του παραλίτου δηλαδή όχι αύριο, την άλλη Κυριακή στο ξενοδοχείο Αστέρας το γνωρίζετε όλοι και αν δεν το γνωρίζετε θα συνεννοηθείτε μεταξύ σας η μία να βολέψει την άλλη να πάρετε αυτοκίνητο ένα ταξί να έρθει να σας φέρει εκεί πέρα 11.30 ώρα μετά την εκκλησία δηλαδή 11.30 ώρα είναι η παρουσίαση και τώρα να έρθουμε εν πρώτης στο μήνυμα το οποίο μήνυμα είναι το μήνυμα των μηνυμάτων το άγγελμα των αγγελμάτων είναι το Χριστός Ανέστη και η απάντηση αληθώς Ανέστη Και επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουν την αξία αυτού του μηνύματος θα προσπαθήσω να σας δώσω να καταλάβετε ακριβώς το πόσο μεγάλη αξία έχει. Διότι βλέπετε παρότι είμαστε χριστιανοί το λέμε την πρώτη μέρα άντε και τη δεύτερη και μετά ξεύτισε. 45. Μετά το σβήνουμε, το ξεχνάμε και θεωρούμε αστείους αυτούς οι οποίοι το επαναλαμβάνουν και το κρατάνε έστω τις 40 ημέρες που πρέπει να το βαστάμε, οπωσδήποτε. Γιατί λοιπόν είναι το μήνυμα των μηνυμάτων και το άγγελμα των άγγελμάτων. Και θα έλεγα ότι είναι και η ομολογία η βασική ομολογία του κάθε χριστιανού διότι επάνω στην Ανάσταση του Χριστού αδελφοί μου στέκει όλο το οικοδόμημα της πίστεώς μας εάν παρασαλεύσεις λίγο την Ανάσταση εάν την αμφισβητήσει έστω και προστιγμήν τότε δεν υπάρχει Ορθοδοξία. Δεν υπάρχει Χριστιανισμός. Όλη η πίστη μας αλλά και όλο το είναι μας στέκει επάνω στην Ανάσταση του Κυρίου. Ας το δώσω απλά, το καταλάβετε. Εάν ο Χριστός δεν ανέστη. Δεν χρειάζεται να πάμε στην Εκκλησία. Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, δεν χρειάζεται το βαπτισμα. Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, δεν χρειάζεται ο γάμος. Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, δεν χρειάζεται η Θεία Κοινωνία. Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, δεν χρειάζεται εξομολόγησης. Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, δεν χρειάζεται ο Παπάς εάν ο Χριστός δεν ανέστη δεν χρειάζονται εκκλησίες εάν ο Χριστός δεν ανέστη είμαστε οι ειδωλολάτρες όλη η πίστη μας στέχει στην Ανάσταση του Κυρίου γι' αυτό βλέπετε και οι Εβραίοι εκεί πολεμάνε είδατε τι είπανε πέρυσι εβάλανε εκείνο τον άφλιο σεναριογράφο έξω να μας πει ότι έψαξε και βρήκε λέει τα κόκκαλα του Χριστού γιατί αν βρήκε τα κόκαλα του Χριστού ο Χριστός δεν ανέστη είδατε τι έκανανε πέρυσι έβαλαν εκείνο τον άφλιο τον ελεϊνό τον καλόπλο όπως λέγεται να μας αποδείξει ότι το φως του Παναγίου τάφου είναι φωσφόρος και να εδώ είναι οι προσκυνητρίες που είχαμε πάει μαζί, εδώ είναι που βγάλαμε και βίντεο και είχα βάλει το χέρι μου επάνω στη φλόγα όλοι επάνω στη φλόγα στη φωτιά που καίει μέσα εκεί στον Πανάγιο Τάφο το χέρι μου εκεί έτσι και δεν έχει τι φωτιά είναι αυτή εκείνη η φωτιά του Καλόπουλου δεν καίει εκείνη που έβγαλε με το φωσφόρο δεν καίει Αυτό λοιπόν είναι ο απότερος σκοπός Όχι δεν βγαίνει φως Το φτιάχνουν το φως Έτσι θέλει να μας πει Και επομένως αν ο Χριστός δεν ανέστη Το φτιάχνουμε το φως Εάν όμως ο Χριστός ανέστη Και ανέστη ο Χριστός Γι' αυτό πρέπει να απαντάς οπωσδήποτε Όχι και του χρόνου χρόνια πολλά Και ευχαριστώ και να σε, και επίσης, Αλλά αληθώς ανέστη Αληθώς ανέστη τότε παραδέχεσαι και προσυπογράφεις την Ανάσταση του Κυρίου και είδατε αυτό το λέγει και ο Απόστολος Παύλος Ή Χριστός ού και γίγερτε άρα ματέα η πίστης ημών πίστις ημων τζαπα που πιστεύουμε τι κοροϊδεύουμε σε ποιο Χριστό προσεύχεσαι όταν στέκεις να προσευχηθείς για πες μου τι του λες «Βασιλεύ ουράνιε το πνεύμα της αληθείας, Άγιος ο Θεός». Ποιον να Θεό, ποιο να Θεό λες? το πεθαμένο, το πεθαμένο που βρήκαμε τα κοκαλά Του, ποιον Άγιο Θεό, <συγχ> σε ποιον απευθύνεσαι, δόξα πατρή και Υιό, ποιος είναι ο Υιός ο πεθαμένος, Χρειάζεται προσευχή πλέον όταν στέκεις να μιλήσεις στην προσευχή σου στέκεις να μιλήσεις στον αναστημένο Κύριο όταν πας να εξομολογηθείς πηγαίνεις να ζητήσεις συγχώρηση από τον αναστημένο Κύριο όταν πηγαίνεις να βαπτιστείς πηγαίνεις να σε βαπτίσει ο αναστημένος Κύριος όχι πεθαμένος όταν πηγαίνεις να παντρευτείς πηγαίνεις να σε παντρέψει ο αναστημένος Κύριος Για αυτό φρίτουν και ορίονται μπροστά στην ανάσταση του Κυρίου οι Εβραίοι. Και θα έλεγα κάτι άλλο, ότι οι Εβραίοι είναι οι βασικοί μάρτυρες της αναστάσεως του Κυρίου. Μα αυτά που κάνανε; Γιατί θυμάστε τι κάνανε; όταν βγήκαν οι στρατιώτες και φωνάζανε στους δρόμους των Ιεροσολύμων ότι ανέστη αυτοί έτρεξαν και τους πλήρωσαν. Να το και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Γιατί τον πληρώνεις. Όταν δίνω πριν σε κάποιον όταν τον πληρώνω κάποιον σημαίνει ότι έκανε κάτι καλό. Εσύ γιατί τον πληρώνεις το στρατιώτη. γιατί δεν έκανε κάτι καλό ο στρατιώτης τον έβαλε σε εκείνα φυλάει τον τάφο μην τον κλέψουνε και έρχεται και σου λέει τον κλέψανε και του δίνεις και πρήμα από πάνω αντί να κροστίσει τον τίχο να τον αποκεφαλίσεις αφού παρεύει το καθήκον του προσέξτε τους λένε είδατε τι λέει το Ευαγγέλιο προσέξτε μην κοιμηθείτε και έρθουν οι μαθητές και τον κλέψουνε και μετά βγαίνουν οι στρατιώτες και λέει εμείς κοιμηθήκαμε και μας το κλέψανε και τους δίνω και, πρίμα που, και μπράβο σας και καλά κάνατε και κοιμηθήκατε. Οι μάρτυρε της Αναστάσεως είναι οι ίδιοι οι Εβραίοι. Γιατί όταν είναι η αστυνομία, ρωτήστε εδώ τις προσκυνήτριες που σας είπα, όταν είναι η αστυνομία την Ανάσταση μέσα στον Πανάγιο Τάφο, μέσα στην Εκκλησία τη Αναστάσεως και φυλάνε, την ώρα λέει που βγαίνει το Άγιο Φως κρύβουν τα μούτρα τους κλείνουν τα μάτια τους βουλούν τα αυτιά τους τσινάνε σαν τα γαϊδούρια τσινάνε, κλωτσάνε αγριεύουν δαιμονίζονται γιατί αφού λέει ότι δεν ανέστη ε. πες και τελείωνε γιατί αυτοί αυτή η νευρικότητα γιατί αυτά τα νεύρα γιατί αυτή η έκρηξη ακριβώς διότι ο Κύριος Ανέστη και εκεί στο Πανάγιο Τάπο εκεί στο ναό της Αναστάσεως συντρίβονται τα όνειρα των αβραίων εκεί συντρίβονται τα όνειρά τους εκεί πέφτουνε Πέφτει όλη η προσπάθειά τους να ανοικοδομήσουν ένα ψέμα ότι ο Χριστός δεν ανέστη. Όταν έρχεται Μεγάς Σάββατο και όταν βγαίνει η φλόγα της Αναστάσεως και αυτή η φλόγα είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο ίδιος ο Κύριος είναι. Έτσι δεν είπε, εγώ είμαι το φως λέει. Εγώ είμαι το φως. Και μέσα στο σκοτάδι που υπάρχει εκείνη την ώρα μέσα στο ναό της Αναστάσεως αναπηγάζει το φως με τις περίεργες και τις φοβερές αυτές ιδιότητες που έχει ο ίδιος ο Χριστός είναι το φως και ευτυχισμένοι αυτοί που κρατούν το Άγιο Φως στο σπίτι τους και έχουν το Χριστό μέσα στο σπίτι τους να τον βλέπουν έτσι και υπό τη μορφή φλόγας επομένως αγαπητοί μου αδελφοί πέσε την Ανάσταση του Χριστού πέσε το Χριστός ανέστη. Όπως βλέπεις τον άθιο και διακηρύντει την αθε, αθεία του και την απιστία του και την βλασφημία του και δεν τρέπεται που αυτός έπρεπε να τρέπεται όπως βλέπεις τον άπιστο όπως βλέπεις βλέπει στο όπω βλέπεις τον Βουδιστή όπως βλέπεις τον Μοαμεθανό τον είδα τον Μοαμεθανό και το είπα μάλιστα εδώ στις κυρίε λεω —αυτοί θα κρίνουνε. εκεί στην Αίγυπτο που πήγαια είναι όλο τέτοιο μοαμεθανοί είναι και τους έβλεπε, μέρα μεσημέρι κόσμο κόσμος να περνάνε στους δρόμους γονατιστός αυτός χάμου εκεί μέσα στην κοπριά, στην κοπριά στη λάσπη όλο βρώμα είναι εκεί μέσα στην κοπριά μέσα να κάνει μετάνοιας. Κάνει μετάνοιας. Κοινός δεν τρέπεται να δηλώσει τι να δηλώσει ότι πιστεύει σε έναν ανύπαρκτο Θεό. Εμείς που ο Θεός μα είναι υπαρκτός ζωντανό πραγματικός αληθινός με θαύματα σε κάνει ο διάολος να τρέπεσε να πεις Χριστός Ανέστη, Αληθός Ανέστη και θυμηθείτε σας το έχω ξαναπεί νομίζετε πολύ ότι σας απειλώ δεν σας απειλώ απλώς ο λόγος μου θέλω να είναι αληθής λόγος θυμηθείτε το θα δικαστούμε από τον Κύριο για προδοσία τη πίστεως γιατί δεν θελήσαμε να ομολογήσουμε η Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένων και αναστάντα εκ νεκρών προσέξτε το αυτό που σας δω είδατε τι είπε ο Κύριος όποιος με ομολογήσει λέει θα τον ομολογήσω αλλά όποιος με αρνηθεί θα τον αρνηθώ και σας είπα αυτή είναι η ομολογία των ομολογιών τι ομολογεί άλλοι να κάνω, τι να κάνω, τι άλλο να πω για να ομολογήσω Χριστό. Χριστόν. Να μάθουν οι πάντες ότι είμαι ορθόδοξος χριστιανός και πιστεύω στην Ανάσταση προπάντων. Σου λέει ο Εβραίος, σου λέει καλός ο Χριστός, να ξέκατε και θαύματα, ναι. Και οι μαθητές κάνανε θαύματα. Τη Α, μπράβο. Βλέπω η Αγία ξέρει καλά τα δογματικά, μπράβο. Με τη βοήθεια του Χριστού. Δεν στο λένε όμως αυτό. Ξέρεις γιατί, γιατί ποντάρουνε στην αγραμματοσύνη σου, την πνευματική αγραμματοσύνη σου. Την πνευματική σου άγνοια. Γιατί αν ξέρεις τους απαντάς. Ναι και ο Χριστός έκανε θαύματα όπως πολύ σωστά το είπε η γιαγιά. Και ο Χριστός έκανε θαύματα αλλά τι έκανε ο Χριστός και τι έκαναν οι μαθητές. Οι μαθητές έλεγαν εν το ονόματι Ιησού Χριστού είπε ο Πέτρος έγιρε και περιπάτη είπε στον παράγητο αλλά όταν ο Κύριος εθεράπευε τι έλεγε, τι ελεγε τι είπε στο λεπρό, του λέει ο λεπρός Κύριε ή θέλεις δει σε με καθαρίσαι θέλω καθαρίστητε ούτε να επικαλεστεί το όνομα κανενός, ούτε τίποτα Κύριε λέει μου μάτια του λέει ο τυφλός. Διανύχθητη. να γίνουν μάτια εντολή τι λέει στο πνεύμα του άλαλων και κοφών σε εκείνο τον κοφάλαλο που πει γιατί του λέει εγώ επιτάσω εγώ σου δίνω διαταγή και ξέρει ο διάολος ποιος είναι αυτός που του μιλάει το πνεύμα του άλαλων και κοφών εγώ σιεπιτάσου έξελθε απ' αυτού και ουμικέτη η σ' αυτόν αλλά δεν ξέρεις Θα έρθει ο χιλιαστής Θα σε μπουρδογλώσει Και θα πει ναι, ναι ναι ναι ναι έτσι, έτσι όπως τα λες είναι, Έτσι καλά τα λες Γι' αυτό ομολογήστε την πίστη σας αδερφοί μου Ομολογήστε την πίστη σας Και η πίστη σας είναι Χριστός Ανέστη Αυτή είναι η πίστη σου Και βλέπετε άγιοι όπω ο Άγιο Σεραφείμ του Σάρωφα και στη Ρωσία, στο Κίεβο, τι έλεγε, Όλη τη ζωή του αυτό έλεγε. Χριστούγεννα είχε, Χριστό ανέστη, έλεγε. Θεοφάνια τρελώσει, σε τρελώσει για το Χριστό είμαι τρελό. Και τα Χριστούγεννα Χριστός ανέστη, και τα Θεοφάνια Χριστός ανέστη, και τη Μεγάλη Παρασκευή Χριστό ανέστη, και πάντα Χριστός ανέστη. Ναι, γιατί όλα αυτά, όλη αυτή η πίστη στέκει στην ανάσταση του κυρίου. Αυτά σχετικά με την Ανάσταση του Κυρίου μας. Και τώρα συνεχίζουμε στις παροιμίες του Σολομόντος. Και σας υπενθυμίζω ότι είχαμε ολοκληρώσει και τον στίχο 4 του 15ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομόντος. Και εκεί στο στίχο 3 μας είχε πει κάτι το πολύ σοβαρό ο λόγος του Κυρίου που το ξέρουμε αλλά το αδιαφορούμε και το αγνοούμε θέλουμε να το αγνοούμε Τι λέει Εν παντή τόπο οφθαλμή Κυρίου Σκοπεύουσι κακούστε και αγαθούς Παντού λέει είναι τα μάτια του Κυρίου Παντού βλέπουν. Και την ώρα που είσαι μόνο σου, και την ώρα που είσαι μπροστά στη γυναίκα σου, και την ώρα που είσαι με τα παιδιά σου, και την ώρα που είσαι με στον κόσμο, και την ώρα που νομίζει ότι δεν σε βλέπει κανεί, και την ώρα που νομίζει ότι σε βλέπει η γυναίκα σου, και την ώρα που νομίζει ότι σε βλέπει ο άντρα σου, και τη μέρα την ώρα που νομίζει ότι σε βλέπουν τα παιδιά σου, εκείνη την ώρα έστει δίκη ο σου. Εκείνη την ώρα υπάρχει μάτι. Σκοπέβει το μάτι αυτό, βλέπει τους βλέπει. Και τους κακούς βλέπει και τους καλούς βλέπει. Όλους τους ακούει. Γι' αυτό μιλάτε πολλές φορές ακούω πολλές μερικές φορές άραγε να μ' ακούει ο Θεός σε μέρα που με αμαρτώνει. Σ' ακούει ο Θεός βεβαίως, ακούει. Εδώ ακούει τις βρισκέσου ακούει τις βλαστήμιες σου. εδώ ακούει την προσευχή σου. Αλλή μόνο. Βεβαίως και ακούει. Αλλά ο δίκαιο έχει μια περισσότερη παρησία στο δίκαιο υπακούει ο Θεός όχι απλώς τον ακούει υπακούει ο Θεός στο δίκαιο μη σας φαίνεται περίεργο αυτό που λέω στον άγιο στο δίκαιο ο Θεός υπακούει τον άδικο τον κακό, τον ακούει απλά τον ακούει Ακούει και τα καλά του, ακούει και τα στραβά του ακούει και τις καλοσύνες του ακούει και τα βρομολογά του, ακούει και τις προσευχές του, ακούει όλα τώρα Τι θα διαλέξει ο Θεός εκείνος ξέρει Στον Άγιο όμως υπακούει Θυμάστε τον προφήτη Ηλία Τι του είπε, τι του είπε? Κύριε του φωνάζει ο προφήτης Τι συμβαίνει του λέει Ηλία Τι θέλεις Συνομιλία Συνομιλεί ο Θεός με τον άνθρωπο τι θέλει, του λέει, κύριε, του λέει, Εγώ απέμεινα μόνο. Του λέει στη γη, Δεν υπάρχει άλλο δίκαιο. Γι' αυτό του λέει, Θα κλείσει τον ουρανό, θα σταματήσει να βρέχει στη γη. Τι φοβερά λόγια. Αν διαβάσει την παλαιά, δεν διαβάζει, τι να σα κάνω. Έχει, έχει βραχνιάσει το λαρίκι μου, έχει μαλλιάσει τη γλώσσα μου, τι άλλο να πω τι άλλο να πω θα πεθάνω εδώ πάρα, δεν θα κάνω τίποτα άλλο δεν διαβάζετε δε, δεν βλέπω τι λέει κα, κάτι λέει εκεί πέρα ο τη ηλίας του Θεό θα κλείσει του λέει έως ε, ύποση! εγώ θα σου πω ποτέ θα ξανανοίξεις τον ουράνο τα ακούς? ο άνθρωπος προς το Θεό και ο Θεός βλέπει και υπακούει δι' αυτό σας είπα Όλους τους ακούει ο Θεός αλλά τον Άγιο και το Δίκαιο τον υπακούει ο Θεός. Και τώρα να προχωρήσουμε στους δύο παρακάτω στίχους. Προσέξτε. Άφρον μεικτηρίζει παιδί αν πατρώσει ο δε φυλάσσον εντολάς πανουργότερος. Ο άμυαλο, το άμυαλο παιδί λέει, το άμυαλο παιδί κοροϊδεύει τον πατέρα του που του δίνει συμβουλές. Εδώ βέβαια μιλάει για τους πατεράδες τους κατασάρκα σάρκα πατεράδες γιατί τότε οι πατεράδες είχαν μυαλό Τότε οι πατεράδες ειδικά στο Ισραήλ μέσα στον Ισραηλιτικό λαό ήταν νουνεχείς άνθρωποι και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο συμβουλεύει εδώ η Αγία Γραφή να κάνουν τα παιδιά υπακοή στον πατέρα τους σήμερα όμως εγώ εν πολύ τα έλεγα τα παιδιά να μην υπακούν τους γονείς τους γιατί οι γονείς δεν ξέρουν τι λένε αλλά θα πάρω αυτό το στίχο για να σας δείξω έναν άλλο πατέρα στον οποίο αλλήλω εάν δεν κάνεις υπακοή και αυτό ο άλλος πατέρας είναι ο πνευματικός σου πατέρας πρόσεξε πρόσεξε, πρόσεξε, πρόσεξε για να καταλάβεις τι θέλω να σου πω θα σου πω πρώτα τούτα τα λόγια. Ο πνευματικό για σένα είναι ο Θεό σου. Έληξε, όπω το άκουσες. Δεν θα κάνει υπακοή στο Θεό, όχι. Θα κάνει υπακοή στο πνευματικό σου. γιατί το τι λέει ο Θεός θα στο πει ο πνευματικός εκεί θα κάνει υπακόλη και μάλιστα ξέρετε τι λέει ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας ο Άγιος Σιμεών, ο νέος Θεολόγος λέει. άμα λέει πικράνεις το Θεό ο Θεό είναι μεγαλόψυχος πολιέλος θα σε συγχωρέσει Πρόσεξε λέει μαύρη μου μην πικράνεις το πνευματικό σου γιατί ο πνευματικός είναι άνθρωπος και μπορεί να βαρυγκομίσει κάποια στιγμή αν βαρυγκομίσει ο πνευματικός εις βάρο σου ζωή αιώνιο δεν έχεις αν βαρυγκομίσει ο πνευματικός εις σου για τον πίκρανες, για τον στεροχώρησες για τον περιφρόνησες γιατί, γιατί, γιατί, γιατί, γιατί. παράδεισο δεν βλέπεις αν τον κάνει και βαρυγκομίσεις προτιμότερο λέει ο Άγιος να πικράνεις τον Θεό παρά τον πνευματικό σου γιατί ο Θεός ξέρουμε είναι αγάπη κακία δεν βαστάει ο άνθρωπος όμως δεν ξέρεις, άμα του ξεφύγει κανάχ βάχ προς το Θεό ουέ σου αλλήμονός άφρον μεικτηρίζει παιδείαν πατρός αν καταλάβεις λοιπόν ότι ο πνευματικός σου είναι ο Θεός σου αν καταλάβεις ότι ο πνευματικός εκείνο που θα σου πει είναι η σωτηρία σου αν καταλάβεις κάτι άλλο να καταλάβεις έχετε ακούσει για τα δαιμόνια, για τα δαιμόνια. Έχετε ακούσει που όταν πεθαίνει ο άνθρωπος περιμένουν πάνω σε μια σκάλα σκαρφαλωμένα το έχετε ακούσει αυτό τα τελώνια που λέμε τα τελώνια, ναι. τα τελώνια είναι μια τεράστια σκάλα πνευματική σκάλα και πάνω σκαρφαλωμένα τα διαόλια αυτά και περιμένει το καθένα εκπρόσωπος της κάθε αμαρτίας να σου πει έλα εδώ σε πιάσαμε εδώ εδώ σε πιάσαμε να πλαστημάς εδώ σε πιάσαμε να βρίζει, εδώ σε πιάσαμε να, να, να κάνεις έκτροση, εδώ σε πιάσαμε το Α, το β, το γ, όλα τα μαρτήματα Σαράντα, ξέρω εγώ, πολύ και περισσότερα τι θα, άμα σου έλεγα άμα σου έλεγα ότι μπορείς να γλιτώσει από αυτή τη σκάλα. Μπορείς να ανέβεις χωρίς να περάσεις από αυτή τη σκάλα. Θα το θέλεις; Θα θέλεις να περάσεις από τα διαόλια. Πώς. να Θα θέλει να γλιτώσει. από Θα θέλατε να Δεν το λέτε. Δεν μιλάτε. Θέλετε να περάσετε από τα διαόλια. Δεν θέλετε. Υπάρχει ένας τρόπος. Πώς. Πώς. Μπράβο. Δύο κατηγορίες ανθρώπων δεν θα περάσουν από τα τελώνια δύο η πρώτη κατηγορία είναι αυτοί που περάσαν ήδη οι Άγιοι Μάρτυρες αυτοί δηλαδή που έξαν το αίμα τους για το Χριστό διότι το αίμα είναι εκείνο που λέγεται ονομάζεται δεύτερο βάπτισμα το βάπτισμα διέματος εκείνοι είναι Άγιοι δεν έχουν τίποτα που να περάσουν εκείνη την ώρα που ομολόγησαν την πίστη τους και εσφάγησαν δια των Χριστών και υπέφεραν τα πάνθυνα, εκείνα εκείνο το αίμα έσβησε όλες τις αμαρτίες. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή η δεύτερη κατηγορία ποια είναι, ξέρετε εκείνοι που κάνουν τυφλή υπακοή στο πνευματικό του. τυφλή και αν κάνεις τυφλή υπακοή στο πνευματικό σου δεν περνάς από το λόγο Γιατί Γιατί για σένα θα δώσει λόγο ο πνευματικός. Αν κάνεις όμως είπαμε τυφλή υπακοή. Όχι να σου λέει άσπρο ο πνευματικός και σήνα και μπλε. Όχι να σου λέει κάνε εκείνο και σήνα το αλλιώτικο. Εάν κάνεις τυφλή υπακοή από δαιμόνια δεν παίρνεις. Είναι οι δύο κατηγορίες ανθρώπων, ψυχών, που θα γλιτώσουν από τη φοβερή εκείνη σκάλα των τελωνίων. Αν λοιπόν αυτά σκεφτεί στο μυαλό σου, τότε θα δεις πόσο ανόητος είσαι όταν περιπέζει τη συμβουλή του πνευματικού σου πατέρα. Ορίστε. Να. και αν μερικοί πραγματικοί όπως λέμε δεν είναι σωστή τι θα γίνει να αλλάξεις αυτό θέλω να πω άμα δεν είναι σωστός άμα δεν είναι σωστός με το κριτήριο όχι το δικό σου αλλά με το κριτήριο με της εκκλησίας της εκκλησίας το κριτήριο θα αλλάξεις φύγει ειδικά δε άμα αντιμετωπίζεις πόρνο πνευματικό και αιρετικό φύγε Ιδάλλως θα κάτσει εκεί και θα πεθάγεις. <Κι> Άφρον, ακούς λέει, πόσο άμυαλος είναι εκείνος που περιπέζει τη συμβουλή του πνευματικού του. Τους το λέω πολλές φορές μέσα στην εξομολόγηση. Δεν σου μιλάω εγώ λέω. Σου μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Πόσα πνευματικοπαίδια μου, ο Θεός να με λέει, ή όχι για μένα, γιατί είμαι πνευματικός του απλά. Πόσα είδαν θαύματα, θαύματα επί Θαύματα η θαύματον, να, να σου τα λένε και να κλαίω, να μου τα λένε και να κλαίω. Γιατί τους είπα θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Εγώ πόσα θαύματα έχω δει από το πνευματικό Εγώ. Μου είπε θα κάνεις αυτό. Όταν πήγα να κάνω κάτι άλλο έφαγα τα μούτρα μου. Όταν έκανα εκείνο που μου είπε σώθηκα. Θα κάνεις ό,τι σου πει ο πνευματικός σου. και τότε σου Ο άφρον ο ανόητος δηλαδή ο άμοιατος άνθρωπος περιπέζει τις συμβουλές του πνευματικού και τι σου λένε. Όταν λες τον άντρα σου πήγα να ξομολογήσει σου λέει γιατί θα ξέρει καλύτερο πάπας από μένα Έτσι δεν σου λέει. Τόσο βλαμμένος είναι. Τόσο βλαμμένος είναι. Τόσο ηλίθιος είναι. Τόσο βλάκας είναι. Γιατί νομίζει ότι έχει να κάνει με το μυαλό ενός Παπά. Όμως δεν κάνει με το μυαλό του Παπά εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα σου μιλεί το Πανάγιο Πνεύμα. Εκείνη την ώρα σου ομιλεί ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός. Πού να ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ. Όπως πολύ σωστά λένε μερικοί, γύρο άνθρωπος είναι του. Τι να ξέρω. Δεν ξέρω εγώ. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ομολογώ. Ομολογώ. Πέρα από τους κανόνες της Εκκλησίας, πέρα από τα ασελήγια, δεν Βλέπετε τα προβλήματα έχουν ιδιαιτερότητες. Ποιος θα με φωτίσει, ποιος με φωτίζει μέσα στην εξομολογήση, το Πανάγιο Πνεύμα. Κάνε εκείνο που σου είπε ο πνευματικός. Να μην κοινωνήσεις, ποτέ, ποτέ θα πας στον παράδεισο αν δεν κοινωνήσεις ποτέ. Αν κοινωνείς έστω και μια φορά από μόνη σου θα πας στην κόλαση Αν κάνεις υπακοή και δεν κοινωνείς ποτέ επειδή επίτί πνευματικό θα πας στον παράδοσο Εάν κάνεις παρακοή και κοινωνείς έστω και μια φορά από μόνη σου θα πας στην κόλαση Μα τι κοινωνία Θία κοινωνία Γιατί αυτή την αρμοδιότητα να σου δίνει τη Θεία Κοινωνία την έχει μόνο ο Πνευματικός άλλο. άλλος άφρον ανόητος αυτός ο οποίος περιπέζει τη συμβουλή του Πνευματικού του και δεν λέει παρακάτω ο φυλάσσον εντολάς πανουργότερος ευφυής άνθρωπος πανέξυπνος άνθρωπος είναι εκείνος που βάζει το κεφάλι κάτω και λέει όπως ο προφήτης Ισαΐας «Λάλη Κύριε και ο δούλο σου ακούει». Πώς θα σου μιλήσει ο Κύριος. Με το στόμα του πνευματικού θα σου μιλήσει. Θα σου πει ο Κύριος τι πρέπει να κάνεις. Με το στόμα του πνευματικού. Και αυτό που θα σου πει ο Θεός είναι αδιαπραγμάτευτον. Δεν είναι συζητήσιμον, δεν είναι διαπραγματεύσιμον που λες μερικέ παπά, φορές στον παπά έτσι κάτσε παπά μια στιγμή, τι μου τώρα, τι μου πες τώρα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Δεν στούπω ο παπάς. Στούπω εκείνο που ξέρει αν γίνεται ή δεν γίνεται. Γι' αυτό θα γίνει. και αν το αλλάξεις θα και το κόστος και να πάμε λίγο παρακάτω στον επόμενο στίχο με λίγη συντομία βέβαια εν πλεον αζούς δικαιοσύνη ισχύς πολύ υπάρχει λέει αγιότητα υπάρχει και πολύ δύναμη Είδε στη σου για τον προφήτη Ηλία ένας και μην. βέβαια ο Κύριος του είπε μετά ότι υπάρχουν άλλοι 7.000 του λέει εδώ πέρα αλλά αυτούς δεν τους ήξερε ένας αισθανόταν ότι είναι ένας εγώ λέει Κύριε απέμεινα μόνος μονότατος ένα ένας μόνος μονότατος τι έκανε, δεν σου κάνει εντύπωση. Ένας μόνος τι έκανε. Η προσευχή του έκλεισε τον ουρανό για τρία χρόνια και έξι μήνες. Είδες δύναμη. Θες να δεις τον μαθητή του, τον προφήτη Αιλισσέο, να δεις τι έκανε. Αυτός σε ζούσε σε ένα βουνό εκεί έτσι από τα Ιεροσόλυμα έζωσε σε ένα βουνό και επειδή ήλεγχε τον βασιλέα τότε τον Αχαάβ και τη γυναίκα του τη Βρώμο η Εζάβελ επειδή τους ήλεγχε ο Αχαάβ ευάλχθηκε να τον σκοτώσει τον Άγιο τον προφήτη Ελυσέο διαβάστε τι να σας κάνω τα λέει όλα η Παλαιά Διαθήκη τα λέει όλα έστειλε λέει κάποια μέρα λοιπόν περίπου 200.000 στρατό κυκλώσαν τον βουνό και σιγά σιγά ανεβαίναν προς τα πάνω να περικυκλώσουν τον Άγιο με τους ξεφύγει και να τον συλλάβουν και κάποια στιγμή λέγει βγαίνει ο μαθητής του προφήτου Ελισαίου ο Γιεζί και είδε κάτω στο βουνό γιωμάτους στρατιώτε να ανεβαίνουν πάνω και μπαίνει μέσω τρέμοντας μέσα στην καλύβα γέροντα γέροντα γέροντα πω, πω, πω", που μας κυκλώσανε θα μας φάξουν να ανεβαίνουμε για τα γάνια με ανεβαίνουμε με ακόντια θα μας φάξουν χαμογελούσε ο Άγιος Του λέει μη Και εκείνη την ώρα λέει έκανε προσευχή στον κύριο. Και τι είπε στον κύριο, Κύριε, άνοιξε τα μάτια του παιδιού. Συνομίζει ότι τα μάτια είναι από τα δωμάτια, Είναι λάθο. Ε, τούτο τα μάτια δεν βλέπουν τίποτα. Δεν βλέπουν τίποτα. βλέπεις μόνο σε μια ακτίνα, άγια να βλέπει σε μια ακτίνα πόσο ενός χιλιόμετρο παραπέρα δεν βλέπεις άνοιξε Κύριε τα μάτια του παιδιού και ο Κύριος έδωσε να ανοίξουν άλλα μάτια στο παιδί τα πνευματικά του μάτια και τότε τι είδε λέγει ο Γιεζή όταν το άνοιξε τα μάτια είδε γύρω γύρω λέει όλα τα βουνά οι κάμπι όλα ήταν γεμάτα αγγέλους οπλισμένου. Μηριάδες. Χαμογέλασε ο Γιαιζί, χαμογέλασε. Του λέει τι βλέπεις, του λέει ο Άγιος. Λέει ο Κύριος έστειλε στρατό να σε υπερασπιστεί λέει. Δάσκαλε. Και πράγματι σε λίγο όλες εκείνες οι 200.000 στρατό είχαν μείνει όλοι ξάπλα σκοτωμένοι. Είδε η δύναμη του Αγίου Είδε η δύναμη, εδώ τι λέει, εν πλέον η δικαιοσύνη ισχύς πολύ ο Άγιος άνθρωπος είδες τη δύναμη έχει εκείνον τον καλύπτει η χάρη του Κυρίου τον υπερασπίζεται η χάρη του Κυρίου εμένα πως να με υπερασπιστεί που κάθε στιγμή, κάθε ώρα αμαρτάρω Πώ να υπερασπιστεί, Ποιο να τρέξει σε μένα να με υπερασπιστεί, Όταν κάθε στιγμή, κάθε ώρα με τις πράξεις μου, με τα έργα μου, με τα λόγια μου, με τα μάτια μου, αποδιώχνω και το φύλακα γελό μου ακόμα. Και δεν έχω κανένα να είναι δίπλα μου να με υπερασπίζεται. Εν πλέον να ζούσει η δικαιοσύνη ισχύει πολύ. και το αντίθετο οι δε ασεβείς ολόριζοι εκ απολούνται τους ασεβείς βλέπεις, δεν λέει τους αμαρτολούς, γιατί έχουμε κάνει τη διάκριση μεταξύ αμαρτολού και ασεβούς αμαρτωλός είναι εκείνος αμάρτησε μετά καταλαβαίνει το αμαρτημά του πάει στο πνευματικό παππούλια αμάρτησα συγχώρεσέ με κύρια μου συγχώρεσέ με αμάρτησα ο Κύριος δεν αντιλέγει. Ο Ασεβής είπαμε είναι εκείνος που γελάει και αμαρτάει και γελάει και κοροϊδεύει. Κύριος κύριος λέει, τι λέγει για τους Ασεβείς. Η δε Ασεβείς ολόριζει. Είναι κανείς σας εδώ πέρα. Ε? Ξεπάτωμα πως το λένε. Ξεπάτωμα με τη ρίζα. Ξερίζωμα εντελώς. Τι λέει εκεί ο 36 Ψαλμός που σας τον έχω πει πολλές φορές Τι λέει ο 36 Ψαλμός Είδων τον Ασεβή Υπεριψούμενον και επερόμενον Ως κέντρου του Λιβάνου Και παρήλθον Και ούκοι Πέρασε λέει, πέρασα λέει δίπλα από τον Ασεβή Και τον είδα να καμαρώνει Και μετά ξαναγύρισα πίσω Και είχε περάσει το τρεπάνι του Θεού Και δεν είχε αφήσει τίποτα ούτε ο τόπος λέει δεν ευρέθηκε εκεί που πάταγε και ο τόπος είχε καταστραφεί γι' αυτό μην αμφισβητείτε τη χάρη του Θεού γινείτε εσεί δίκαιοι να γινούμε δίκαιοι να είμαστε υποταγμένοι στο θέλημα του Κυρίου και με σεβασμό και υπακοή και φόβο Θεού να εργαζόμαστε το θέλημά του και μη φοβάσου ο Κύριος είναι υπερασπιστής τη ζωή σου ξεπάτωμα ολόριζει θα πάρει και τη ρίζα μαζί ευχείς απολούτε μην καμαρώνεις γιατί να σε σου. μην περιφρονείς μην λιδωρείς τον δίκαιο που τον βλέπεις και αγωνίζεται μην καμαρώνεις γιατί εσύ έχεις πολλά λεφτά μην καμαρώνεις γιατί εσύ ξέρεις και αμαρτάνεις και κοροϊδεύεις γιατί έφτασε η δίκη του Θεού και το ξεμπάζωμα το έχει σίγουρο Γιατί ο Κύριος, ο Κύριος είναι πολυέλαιος και πολυέσφυλα γνώσης αλλά είναι και κάτι άλλο που το, δεν θέλουμε να το θυμόμαστε. Είναι και δίκαιος. Είναι πολυέλαιος και πολυέσφυλα αλλά είναι και δίκαιος. Ήκεις δικαίων ισχύς πολύ. Εκεί μέσα σε εκείνο το σπίτι που γίνονται προσευχές που διδάσκονται οι νόμοι του Κυρίου που ο πατέρας διδάσκεται τα παιδιά την ηθική, την ευσέβεια, την αγνότητα, την παρθενία σε εκείνα τα σπίτια τι λέει υπάρχει πολύ δύναμη υπάρχει πολύ, είναι η χαρή του Θεού είναι. ακούσατε τι έγινε κάτω και στη, στη Ζαχαρ Κάηκαν τα πάντα λέει, αλλά μερικά σπίτια των δικιών μείνανε. Όπως και οι εκκλησίες μείνανε. Βλέπεις προχώραγε, φωτιά προχώραγε, έφτανε στο σπίτι του δικαίου, κραπ, έστρεπε. Γιατί, γιατί, γιατί τη φύλαγε ο Θεός. Γιατί είδες τι λέει εκεί στον ψελμό τον 148, ε. Πυρ, χάλα ζαχιών, κρύσταλος, πνεύμα και λέει τα ποιούντα των λόγων αυτού. Η φωτιά κάνει ότι τη πει ο Θεός. Δεν πηγαίνει όπως λέει οι δημοσιογράφοι ανεξέλεγκτη λέει, Ανεξέλεγκτη φωτιά, ανεξέλεγκτη λέει. εξέλεκτοι ποιά ανεξέλεγκτη; Υπό του Κυρίου είναι η φωτιά. Τα ποιούντα των λόγων αυτού και η φωτιά και το χαλάζει και το χιόνι πήρε χάλαζα χιών κρύσταλλος, πνεύμα κατηγίδος τα πιούντα των λόγων αυτού η φωτιά κάνει ό,τι της πει ο Θεός κάνει η φωτιά δεν είναι άψυχο άψυχο είναι δεν είναι, έχει την ψυχή τη δικιά μα, αλλά έχει αυτή που ακούει τα κελεύσματα του Θεού και κάνει ό,τι της πει ο Κύριος για θυμηθείτε εκεί πέρα στη θάλασσα τις Ιβεριάδος που κάποιο τέτοια σε θυμάστε τρικημία, και δεν άφηνε τίποτα ακόμη να πνιγούνε οι, άλλοι, οι άνθρωποι μέσα στο πλοίο είδες τι είπε, τι είπε ο Κύριος Πεφίμος Μίλησε σε ποιον μίλησε Στον αέρα Φίμος. Στη θάλασσα Φίμος. Στον άνεμο Στην καταιγίδα Πεφίμος σιώπα Extension εκείνο που λες εσύ στο παιδί σου και περπαίνει να σε ακούσει ο Κύριος μπορεί και το λέει και στο βουνό ο Κύριος το λέει και στη θάλασσα. ο Κύριος το λέει και στον αέρα ο Κύριος το λέει και στην καταιγίδα ο Κύριος το λέει και στην πέτρα και τη λέει τις πέτρες την ώρα του θανάτου του την ώρα του Σταυρόσεως τώρα σπάσε και ας οι πέτρα και τα μίματα έτσι δεν έγινε και ο ήλιος εσκοτίστη Βλέπετε ο Κύριος έχει διάλογο και μετάψυχα. οίκεις δικαίων ισχύς πολύ ας υπάρχει φτώχεια μέσα στο σπίτι ο πλούτος του δικαίου είναι ο Κύριος δεν είναι τα λεφτά για αυτό μην κολλήσετε ποτέ στα λεφτά. Όποιος κόλλησε στα λεφτά, ξεκόλλησε από το Θεό. Τα χρήματα να τα έχεις μόνον για τη μέρη, την, την καθημερινή μέρη. Τίποτε άλλο, τίποτε άλλο. Να θυμάστε τον Ιώβ που τα έχασε όλα και τι είπε ο Κύριος μου τα έδωσε, ο Κύριος μου τα πήρε. Και του τα έδωσε μετά. Ο Κύριος μου τα δώσε, του πήρε και το σπίτι, του πήρε και τα παιδιά, του πήρε και τα χτύματα, του πήρε και τα γύρια, του πήρε και τα πρόβατα, του πήρε και τα γελάδια, του πήρε. Τα πάντα τα πήρε. Ο Ιώβ λέει δεν αμάρτησε. Τα ακούσατε τη μεγάλη εβδομάδα. Αυτέ ήταν προφητείες που διαβάζαμε τη μεγάλη εβδομάδα. Εν πάση Του τούτη λέει ο Ιώβ ο εναντίον του Θεού. Δεν αμάρτησε. Γιατί βλέπετε ήταν κρεμασμένο από τον Θεό. Λεφτά είχε, σπίτια είχε, περιουσία είχε. Δεν ήταν κρεμασμένο από αυτά όμω. Ανεξάρτητο ήταν. Εξαρτημένο μόνο από τον Θεό. Είδατε όταν και εγώ πέρα εκεί που βγαίναν στον δρόμο και πέραν οι δημοσιογράφοι. Είδατε τι σε εναντίον του κυρίου Χριστό, τον κύριο, την Παναγία δεν αφήσαν τίποτα. Εκεί και οι περιουσίε του, εκεί βλαστημάγα τον Χριστό. Να μια ερώτηση. Ορίστε. Όλο αυτό το κακό δηλαδή τη φωτιά το επέτρεψε ο Θεό γιατί. Και... Βεβαίω το επέτρεψε. Βεβαίω το επέτρεψε. Κρίμα συνεισύδευε. Εκείνο ξέρει γιατί. Αλλά σα είπα μερικά πράγματα. Εκεί στη Ζαχάρο σα είχα πει τότε για την εκπόρνευση όλων των οικογενειών. Καρπίδε ασεβό να και τελειώνουμε καρπί ασεβών απολούνται ποιοι είναι οι καρπί των ασεβών έχει και ο ασεβής έχει το χωράφι που όταν σπέρνει βλαστημάει και όταν μαζεύει ελαιές βλαστημάει και σχρολογεί δεν έχω εδώ πέρα ένα πνευματικό παιδί μου να το σηκώσω να σας πει τι έκανε ο ίδιος πολύ ευλαβής άνθρωπος Είχε έρθει στην εξομολόγηση και μου λέει παππούλη επιτρέπεται να μαζέψω ελιά στην Κυριακή. Λέω όχι. Δεν επιτρέπεται. Μα δεν επιτρέπετε. Θα με βρήσουν οι δικοί μου εγώ μου λέει δεν θα πάω. Να μην πας. Δεν επήγε. Αναγκάστηκαν και οι δικοί του να μην πάνε. Και μετά από τρεις, τέσσερους, πέντε, έξι μήνες επηγε. Δεν αν είπα ότι τις ελιές τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. έτσι. Αυτός πήγε Απρίλιο, Μάιο. Να σου δώσω να καταλάβετε. Υπάρχουν ελιές τότε. Όχι. Όχι. Όχι. Αυτός όμως είχε πάει νωρίτερα και τις είχε αγιάσει τις ελιές. Είχε πάρει αγιασμό και τις Άγιες. Και ήρθε κλέγοντας και μου λέει οι ελιές με περμέναν κρεμασμένε όλες. Του δόθηκε μια εβδομάδα ευθυκαιρία και πήγε και τυσμάζεψε όλες τις ηλίες. Το Μάιο! Εδώ ο Πατρινός σημερινός, που είναι εδώ, ζήτω πνευματικό πέντρι μου και κάτω στην Κορίνη του Καπημένη. Τι με κοιτάτε, η πίστης κάνει θαύματα, αρκεί να πιστεύεις, άμα δεν πιστεύεις Είσαι άξιος της μοίρας σου. Καρπί ασεβώ απολούνται. Του ευσεβού ο Θεός, τους φυλάει τους καρπούς επάνω εκεί. Ο Κύριος είδε τον αγώνα του, είδε την πίστη του, είδε τον αγιασμό που έκανε, κράτα κράταγε ο Κύριος, είχε στείλει άγγελο και τις φύλαγε. Αλλά του ασεβού οι καρποί ασπάνα πάει να τους μαζέψει τον καιρό του, δεν θα βρει τίποτα το διάβαζα τώρα Τώρα πριν φύγω από το σπίτι διάβαζα λίγο το Δευτερονόμιο το βιβλίο αυτό της Παλαιάς Διαθήκης ε, του λέει εκεί ο Κύριος λέει στους Ισραηλίτες εάν με ακούτε και τηρείτε τα προστάγματά μου όλα θα σας δεν καλά άμα δεν με ακούσετε, ακούσετε χίλια στρέμματα θα σπέρνετε ένα κιλό θα, θα τρώτε χίλια στρέμματα θα, θα σπέρνετε ένα κιλό θα φάτε έτσι η αμαρτία είναι αυτή που τα κάνει αυτά δεν τα κάνει ο Κύριος ενώ ο, ένα στρέμμα θα σπίρει χίλια κιλά θα φάει που έφυσε να πω κάτι πάρτερ να πείτε είχα ένα παππούλι που ήταν παπάς κι είχε πάει με το παππούλι μου, της μητέρας μου, το πατέρα, να, να οργώσουν το χωράφι, να σπήρουνε. Και φύγανε νύχτα το χωριό. Αντί να πάρουν το σπόρο, φύγανε το σκίβαλο. Ναι. Και όταν φτάσανε στο χωράφι και είδαμε, είχε φωτίσει βέβαια, του λέει, παπά, μην ξεζέχνεις τα ξυστώνεις τα ζώα, θα φύγουμε. Ε, δεν φέραμε το σπόρο, φέραμε το σκίβαλο. Δημήτρη του λέει σκίβαλο φέραμε, σκίβαλο θα σπείρουμε. και σπέντος το σκίβαλο και έγινε ένα χτάρι Σ, σαβόβαλος, Ακούτε. σχέτος τάρι. Ευγήκε του. Ακούτε, ορίστε. ορίστε. Μαρτυρίες, οτανες. μαρτυρίες οτανες. γιατί οι παλαιοί αδερφοί μου είχαν λέει, πίστη. σκίβαλο φέραμε, σκίβαλο θα σπήρουμε. Οι παλαιοί είχαν πίστη όταν είχαν πιάσει οι φωτιές το καλοκαίρι, το περασμένο εγώ στο Άγιο Όρος τότε που καήκαν οι άνθρωποι και μου λέει ένας παππούλης, ένας μοναχός εκεί στο κελί που μέναμε κλαίγοντας γιατί εκεί εγώ ήταν η περιουσία του κάτω εκεί στο χωριό, ήταν από τη Ζαχάρο αυτός κάτω εκεί και κινδυνεύσαν και οι γονεί του μου λέει η να σου πω κάτι. λέω να μου πει, σας το νομίζω Παλιά μου λέει όταν υπήρχε αβροχία δεν έβρεχε δηλαδή έλεγε ο παπάς Χριστιανοί μου <χι> την Κυριακή μετά τη λειτουργία θα πάρουμε την εικόνα της Παναγίας θα κάνουμε λιτανία το θαυμαστό δεν είναι ότι έβρεχε γιατί όντω έβρεχε το θαυμαστό ποιο είναι η πίστη. μου λέει τους θυμάμαι πάτερ τη γιαγιά μου τι θυμάμαι Εφεύγαν από τα σπίτια του να πάνε στην εκκλησία με την ομπρέλα στο χέρι! Βέβαιοι ότι θα βρέξει! Και γυρνάγαμε βρέποντα. Και αυτό είναι νέο μοναχό. Είναι μικρότερο από μένα, περίπου 3-4 χρόνια μικρότερο. Με την ομπρέλα στο χέρι έφευγε η γιαγιά μου, με έπαιρνε από το χεράκι και πηγαίναν μου λέγανε Σήμερα πεντάκι μου θα βρέξει. Θα βγάλω με την εικόνα τη πεναγία γιατί σε έλεγα λέει εγώ γιαγιά που πας λέει ομπρέλα είναι καλοκαίρι τώρα που πας έλα κοντά θα βρέξει σήμερα και δεν προλαβαίναμε να τελειώσει η λιτανία δεν προλαβαίναμε να φτάσουμε στα σπίτια μας και έβρεχε και ανοίγαμε τις ομπρέλες λοιπόν τελειώσαμε αδερφοί μου πρώτα ο Θεός την, το ερχόμενο Σάββατο στο τέλος είπαμε να περάσετε να σα δώσω πρόσκληση για, το, για την εκδήλωση